Γεια σας όλοι. Γεια χαρά. Τι είπε ο Σιριζέος για πορεία στη Ρώμη, φίλε. Ο κύριος σε ξέμου περιοχές, ήταν mm. ποτάμι ο κόσμο που τον συνάντησε. Δηλαδή, δεν μιλούμε για πορεία προς το λαό, μιλούμε πορεία προς τη Ρώμη. Θα μας το ξέρουμε. Μαστείτε κακάν καγκάν. Κακάν yeah. κακάν. Η πορεία στη Ρώμη ξέρει τι είναι ή του ξέφυγε. Ε, εντάξει, έχει δει κάποια ταινία στη με τη Φωντάνα. Άρα... Τη τρεύει και σου λέει αυτό είναι. Σωστά. Το επόμενο δηλαδή. Πάμε να κάνει ευχή, να βγει πρόεδρο. Κανένα κίνημα στην πειρατεία. Δεν ξέρω εγώ στο Μόναχο. Τι η επόμενη στάση μετά την πορεία στη Ρώμη. Όλα παίζουν. Όλα εγώ το εγώ ακούω. Ακουτολή, Αποστολή. Ναι, Αποστολή. Κάνω μια πρόσκληση στη Δεσκαλέτσα. Για να είμαι. Κοντά είστε σχετικά. Θα την περιμένω στο τζαμί Καλούτσανε. Στο τζαμί, εσύ πρέπει εσύ... Εσύ... εσύ θα ταξιδέψει, αυτή δεν έρχεται. Yeah. Είναι σκληρή. Πού? Τζαμί Καλούτσανε. Σαββατοκύριακο. Πού είναι αυτό το τζαμί. Έλα, ρε, έχει που τα να εκεί, εμποδίπλα. Να πα, θα τη βρει εσύ, σε άλλο τζαμί. Στη Θεσσαλονίκη έχει. <laughs> όχι, όχι, εκεί είναι αυτή. Εκεί να πάνε να κάνετε χαμά μου, κάτι. Ρε, ανέφερε το εσύ και αυτή εκεί. Αλλά το λέω εγώ και βλέπουμε. Σαββατοκύριακο θα είμαι εκεί. Μην το πάει.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 Καλησπέρα. Κι έλα, Μαρή. Τι κάνει. Σου έχω μήνυμα από τον κομμενάκι στα Γιάννενα. Για πε. Κάνει σε περιμένει το Σαββατοκύριακο σε ένα τζαμί, δεν θυμάμαι ποιο. Τα Γιάννενα, εμένα. Ναι, το όλη Πασάδα. Κάπου μπε τα τζαμιά και ψάξε, ξέρω εγώ. Τα Γιάννενα, εγώ έβγαλε το καταγωγικό παιδί μου. Α, δεν ήταν τυχαίο άρα. Δεν ξέρω. Άρα το κομμενάκι ήταν μιλημένο. Μιλημένο το κομμενάκι. Τι θυμάται από καλιά. παλιά, κάτι έχει συγκρατήσει. Αφαλέστε, εμά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω το μυαλό αέρα, αλλά το λέω. Όχι, όχι, όχι. μια και ξεκινήσαμε τη ευχάριστα να το.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 Φαρμακείο που πήγε να παραλάβει το διαγνωστικό τεστ. Τον είδα και εγώ στο φαρμακείο. Με το μετά να μα δείξει, να κάνει ένα TikTok Και ρώτησε τη φαρμακοποιό. Οι εντολέ είναι μέσα. Το τεστ που σα δίνουμε είναι αυτό. Είναι επιστοποιημένο. Και οι εντολέ είναι μέσα. Έτσι. Ναι, Ά, είναι. Οι εντολέ του λαού είναι μέσα. All ναι, ναι, λαού. Ναι. Ο κουλ cool του Κολάμπια και του Χάρβαρτ. Ποιε εντολέ, ρε, ουφό. Δώσε το βάση το τι... στο Κολάμπια όταν κάνει αυτό το τεστ. Κολάμπια. Δεν το Κολάμπια τι είναι. Κολάμπια, ναι. ναι, ναι. Αντί να τη οδηγήσει. Πεντωλές. Οπότε, υπάρχουν δύο θεματάκια. Το ένα είναι η τιμή που του προμηθεύτηκαν, που είναι 6 φορέ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που χρεώνει ο ΕΟΠΗ. Εντάξει, αυτό ok, Το ακούω. Αυτό είναι πρόβλημα για του φτωχού μόνο. Εδώ ε... μας, στην ε... Ελλάδα Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ναι, πάμε όμω. Και επίση οι γιατροί αμφισβητούν την εγκυρότητα του τεστ, γιατί Και να πάρουν Hello. Δεν γίνεται, κάποιος που... Άμα πηδίνει. ήταν φθηνό, κανείς δεν θα έδινε σημασία Σε κάποιες ηλικίε και πάνω, χορηγείται δωρεάν Όχου τώρα... Πέθανε ο τσάμπα. Πλέον θα εξετάζουμε τον κόλω σας με χαίωση Γεια σα, παραγωγικά. Ναι. Αποσύνδε τηλεφωνώ από το ραδιφωνικό σταθμό. Ναι, και. Έχω ένα προβληματάκι. Μου κάνει κάποιε αποσυνδέσει και από το streaming έχετε κάποιο πρόβλημα και από την OVA. Λέγαμε κάτι για Μητσοτάκι, μήπω αυτό. Αχ, τι λέει, τσεκφοβί, έχω πάρει. Ναι. Μήπω όταν ακούγεται τη λέξη Μητσοτάκι κόβεται <laughs> γιατί το έχουν απαγορεύσει. Λε, γιατί γινόταν από χθε αυτό. Ναι, από χθε. Γιατί υπάρχει σαντινική εκπομπή στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει ναι. μια ευαισθησία με τη Σάτρινα. Έχει πει όταν ακούγεται Μητσοτάκι πι κι όματα και κόβει τη λέξη. Τελειώσατε. Πέφτουμε Και εσάς σας μοιάζει με διακοπή. Οπότε να μην το λέτε συχνά γιατί κόβεται από τον αέρα. Ναι ή θα ξέρετε ότι όταν υπάρχει διακοπή υπάρχει βρισιά γύρω από μισοτάκι. Ε, ευχαριστώ. Οπότε σχεδιάστε και εσείς ελεύθερα πάνω στο κενό. Καλό δεσημέρι. Να είστε καλά.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 Στην Παναγία, η Αστυστράτηγο Παναγία. Στην Παναγία την αιαμίτισα, <συσίλια> που λέμε. Αγία σκέψη, σκέπαζε και έδωσε τη μύχη. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. <συσίλια> Για το σήμερα, 28 Οκτωβρίου. Είσαι σήμερα. με τον Άρη και εσύ. Σήμερα τώρα έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή. Ναι εντάξει, αλλά άμα δεν ήταν ο Άρης, τέλος πάντων. Η παρέα είναι Σήμερα τώρα η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Αυτή η αλήθεια... Και χθες δεν ήτανε. Δεν είναι μόνο σήμερα, ήτανε και χθες το πρόβλημα. Τώρα 28 Οκτωβρίου του 2024, η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Ναι μωρί, ούτε χθε όμως ήταν και το 23 δεν ήταν και το 25 δεν θα είναι. Chill out λίγο. Cool, cool, cool, cool, cool. Γεια! Yeah. Να σου πω ότι ο... ο Μη ο θείο του Τρομάρα του Παλαιστή, ήταν ο θείος μου, ο αδερφός τη μητέρα μου, με αυτό το επίθετο. Oh. Τον σκότωσαν οι Ιταλοί, ήταν Παλαιστή όπω ο Τρομάρα. Έκανε τέτοια στι πλατείε και ήταν όμω και στο Ελλάστο τότε, πριν στο πρώτο Αντάρτικο όμω. Έπρεπε να το φανταστώ ότι θα υπάρξει. Στο πρώτο Αντάρτικο όμω. <σχεδερμένο> πρόσεξε ήταν παλαιστής τον εμπεστευότανε και διέδωδε τα μυστικά στο βουνό και κάποιο τον εκάρβουσε. Και τον σκότωσαν οι Ιταλοί στην πάντρα με Γιατί ήταν υπαλλεστής, είναι θείος του Τρομάρα και λέγεται Μητρομάρας. δηλαδή μα τον έβλεπες, έλεγες Μητρομάρα, τον είδα. Α, Μητρομάρα, νόμως, μη λέμε Μίτσος, ας πούμε, Μήτρο, κάτι αυτό. Δε, Μητρομάρας Γιώργος Α, Γιώργο, Μητρομάρας, μάλιστα. Έτσι, ναι, ναι, Κατάλαβα, γεια. τώρα ξέρω, έλα, γεια. Αντέργα, Αβοστόλη. ευχαριστώ για την Ελένη Λουκά που την άφητε να μιλήσει τόση ώρα. Τι να κάνω, χάρη σα κάνω, εγώ δεν αντέχω. Ναι, είναι ο κρυφό ερωτά μου. Άλλο ένα κρυφό ερωτά μου που τον κόβει συνέχεια είναι ο Μαρκώνη. Άστον και αυτό νωρί να μιλήσει. Ναι, δεν ρε. με σκέφτεστε κανέναν σε μένα. Τι να κάνω εγώ, πόσο να αντέξω. Αυτή είναι η δουλειά σου λέτε. Όλε οι δουλειέ έχουν δυσκολίε. Εγώ πήρα να Φωστό. καταθέσω την αλήθεια γιατί η Λουκά ήταν μπροστά μου που ψηφίζαμε μαζί, Ανδρουλάκη. Τώρα... Μαζί, ψηφίζαμε πα Κάρα, ολέ. Είμαστε στο ίδιο. Ήταν μπροστά μου και λέει: Εδώ σου ξουμούξα. Παίζανε κάτι βλέμματα. Τι παντρεμένη και τέτοια. Παντρεμένη είναι, αλλά την κουνάει την αχλαδιά. Το πάει το γράμμα. Κοπά, έκανε. Ε, είχαμε εκεί μια κουβέντα. Ωραία, αλλάξαμε για τηλέφωνα. Θέλω να νιώθει κάτι, θα γίνει. Να το. <laughs> Με σε ακούσει ο Μαρκώνης μόνο, ε. Η Ελένη Λουκάιν. Μ' να τελειώσει, Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να τελειώσει. Θέλω να σε δω να το περιμένει. Ναι, αποστολικά σου. Άκουσα που βίλακε με τον Μαρκόντι και σου έδωσε το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου που ήταν στι κούκκε. Τι χαρά. Ναι. Αυτό είναι ηλεκτρολόγο και ανεφόρου ή κάτι και καταστάσει. Α, δεν ξέρω. Α, καλά. Ψάχνει σαν... έναν ανθρωπό. Ψάχνω έναν ανθρωπό. Με τι εργαλείο κάνετε αυτέ τι φορέ που μιλάνε αυτοί για αυτό που του λέτε. Ένα εργαλείο τώρα πολύ συγκεκριμένο. Τώρα έχει ειδικευμένο που το έχουμε μόνο εμεί. Ένα εργαλείο που το έχω φέρει εξωτερικό τώρα. Μην ξεχνάτε. Πουχάλα, εντάξει, ελά παιδιά. Ναι, γεια σου, πώ το λέτε, τι Καλά, είσαι. Γεια χαρά, καλά. Βραβο, λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Βα, κουκουλίτσα και πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να καταγγείλω την ΕΡΤ, γιατί κάνει Αβάντα, από τον κύριο πρόεδρο, τον του Πασόκ. Και λέει ότι σε ένα άρθρο θα κάνει στοφή 360 μοίρε. Στην ουσία θα μείνει δηλαδή ο ίδιος. Γιατί μα το λέει εντάξει. Δηλαδή, ωραία όλα αυτά, αλλά να που ναι, είναι έχει τσίρκο στην πόλη σας. Θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Είσαι ικανοποιημένος. Θες να πας να το δεις κιόλας. Ναι, ναι, από κοντά. Δεν είναι αρκετή η διαφήμιση. Έλα, Μαστολίδη. Έλα, φίλοι. Να σου πω. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά συμφωνώ με τον Βελόπουλο. Ότι θα έρθει Βασιλιά. Oh. Στη χώρα μα θα επανέλθει όσο και να ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο η Βασιλιά. Όχι. Mm. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι όποτε κυβερνάει η νεκροδέξη ο Κνόδαλο σαν αυτού που κυβερνάνε τώρα, έρχεται μια εθνική τραγωδία. Φοβάμε δραματικέ εξελίξει. Εθνική μειοδοσία, δηλαδή. Εθνική τραγωδία, λέω. Με δεκανίκια Βελόπουλου, να το πούμε και έτσι. Ναι, ναι σωστά. σωστά. Γιατί Ωραία ήταν Βελόπουλο, αλλά δεν λέει τα δικά του. Εντάξει, λέει αυτά που Ότι κυβερνάνε κάποια ακροδεξία κνόδαλα σαν αυτόν, όντω έρχεται μια εθνική τραγωδία. Θα θυμηθούμε την Κύπρο, την εγγραφική καταστροφή, τι να θυμηθούμε, έτσι. Κάθε έτσι, αγαπητέ, έτσι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, λοιπόν, αυτά είναι φιλεύθερα. Χάρηκα, φιλιά, στα κολλήρια. Να σου πω, Κρήτη, θα έρθει. Αν θα έρθει, λέει. Για πότε το υπολογίζω. Εγώ θα έρθω, θα έρθω, θα έρθω θα. ή θα έρθει. Εγώ δεν ξέρω, για ε, πότε το υπολογίζω. Ε, με βλέπει τι να έρθω να κάνω, μα δεν ξέρει. Κάθε φιλά μου πει πότε περίπου για να δω αν θα έχω άδεια. Να μείνουμε την άλλη άκρη του κόσμου. Είναι νωρί ακόμα, θα σου πω, θα τα ξαναπούμε. Ελλάδα, μάρα μου, Έλα. μετά την εθνική παρέλαση που είδα τη... για την επέτειο <laughs> στη Θεσσαλονίκη, όσο να ξαναδώ, γιατί αυτό που έκανε τη μετάδοση, το πορεύω, στη... τι ανιστόριτοι είμαστε. Κάτι παπαρκέ έλεγε ότι ο Τσόρτσιλ είπε για του Έλληνε. Μαξί, όλα αυτά τα βγάλαμε εμεί, εμεί, σε παρένθεση, για να το δώσουμε το εθνικό πρόνημα. Οι φασίστε τότε που γράψαν την ιστορία κατά το δοκούν, όπω του βάλανε οι μετέπειτα κυβερνήσει, από αυτό που. Μι λε κατά μην πα δύσκολε λέξει, τα καταλαβαίνει όλο το κοινό. Καλά, καλά. Εγώ που το λέω, το έχω διαβάσει τον πίσω. Ξέρει τι είναι. Α, το χρησιμοποιώ, ξέρει τώρα. Κάτω το Δοκούν και εσύ. Ναι. λοιπόν, και άκουσα και μια δήλωση είδα στο YouTube, μάλλον, του Χατζηδάκη, ο οποίο φαινόταν του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Α, του καλού. Του Χατζηδάκη του καλού, ε, όχι ουσί. του Γουάλου. Εμένα με αρέσει το, το ε, Ναι, του Πατριώτη επάνω του λοιπόν. Που παρόλο που ήταν Για δοσίλοπο που μιλούσε για χίλια πιο. Και ο καρακιό στην ΕΡΤΡΙΑ το μεταξεί για να τονώσει το εθνικό πρόνημα. Και τι δεν είπε. Και αυτό που έμαθα, αποκλειστικά τώρα στο δίνω πληροφορία, ρουφιαλιά. Ο Τσολιά που ήταν εκεί, σαν δείκτη που λέγαμε στι παρελάσει. Και έκλεγε το παλικάρι, ξέρει τελικά γιατί έκλεγε. Το πήραν τα δάκρυα. Είχε μπει ένα σκουπιδάκι μάτι του. Όχι μάτια μου, γύρισε αριστερά, κύριε. Ποιοι είναι οι πτήσιμο που καθόταν κλαρίνα, ο Τζο που καρά. Ποιοι καρακιό είναι στην Εκκέντρα, το είναι κεντράπ, το λογικό. Λογικό είναι Αν μπορούσες και δεν φοβόταν ένα φάστι, αλλά μπορεί να κάνει με το. Λοιπόν, να τα άμα δεν ήτανε, ο γερμανικά μιλάγαμε.